Την περασμένη Πέμπτη είχαμε μιλήσει, θυμάστε, για την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Και αυτό το οποίο τονίσαμε ιδιαίτερος. Είναι ότι βλέπετε ότι η παράβαση της νηστεία δεν είναι τόσο μικρό αμάρτημα όσο το νομίζουμε. Γιατί έτσι λένε πολλοί. Ε, και άμα φάω, και τι έγινε, και αν φάω ένα μεζέ, εκείνο θα με καταδικάσει ο Θεό. Να θυμάστε την πτώση των πρωτοπλάστων. Ένας μεζές ήταν και εκείνο που έφαγε ο Αδάμ και η Εύα. Κάποιος καρπός θα ήταν ασφαλώς γνώστιμος, θα είχε ωραία όψη. Είναι βέβαιο αυτό για να τραβήξει την προσοχή των πρωτοπλάστων. Αλλά βλέπετε τι συνέπεια είχε αυτή η αμαρτία. Όχι μόνο εκείνη, αλλά ένα ολόκληρο ανθρώπινο γένος το τράβηξαν στην καταστροφή. Μια αμαρτία, μία παρακοή, μία παράβαση στις νιστίας τράβηξε στην καταστροφή ένα ολόκληρο ανθρώπινο γένος και το πέδεψε και το παιδεύει και συνεχίζει να το παιδεύει. Και θα το παιδεύει μέχρι που θα τελειώσει ο κόσμος. Αυτό σας το αναφέρω έτσι παρεπιπτώντως, μια και είμαστε μέσα στην περίοδο της Αγίας Τεσσαρακουστής και το τονίζω ακριβώς για να μην είμαστε εύκολοι και πρόθυμοι στο να χαλάμε την νηστεία μας. Ξέρει η Εκκλησία. Ξέρει ο Κύριος, ο οποίος νομοθέτησε την νηστεία. Βεβαίως πολλές φορές υπάρχει λόγο σοβαρός. Εκεί ασφαλώς εγώ δεν μπορώ να επέμβω. Αλλά ο Θεός ξέρει. Και το τονίζω αυτό για να μην νομίσουμε ότι επειδή κοροϊδέψαμε τον πνευματικό κοροϊδέψαμε και το Θεό. Η νηστεία θα πρέπει να γίνεται ασφαλός, σαφός και με κάθε λεπτομέρεια. Έτσι ακριβώς όπως μας την έχει παραδώσει η Αγία μας Εκκλησία. Αυτό μόνο ήθελα να τονίσω σαν μικρά επανάληψη του προηγουμένου κηρύγματός μας και έρχομαι αμέσως στο θέμα το οποίο μας προσφέρει η Κυριακή που μας πέρασε. Και όπως είναι γνωστό σε όλους η Κυριακή που πέρασε ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θα ήθελα να μείνουμε στη λέξη Ορθοδοξία. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτή την ωραία λέξη, διότι βλέπετε όλοι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα αυτό του Ορθοδόξου Χριστιανού. Όλοι μας φέρουμε τον τίτλο αυτό του Ορθοδόξου Χριστιανού και θα έλεγα και κάτι ακόμα με χαρά βλέπω ότι στην προσπάθεια που κάνουν οι άθεοι και οι άπιστοι να σβήσουν το θρήσκευμα από τις ταυτότητες με χαρά βλέπω επαναλαμβάνω ότι οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι θέλουν οπωσδήποτε να φαίνεται το θρήσκευμά τους Για να δούμε λοιπόν κάποια πράγματα γύρω από την Ορθοδοξία τα οποία ασφαλώς έχουν μεγάλη σημασία και θα έλεγα ότι ορίζουν τη ζωή του χριστιανού. Διότι ξέρετε χριστιανός δεν είναι μόνο μία θεωρία χριστιανός δεν είναι μόνο μία λέξη ορθόδοξος χριστιανός δεν είναι μόνο μία ένας τίτλος των οποίων τον φέρουμε. Αυτός ο τίτλος πρέπει να έχει και αντίκρισμα. Αυτός ο τίτλος πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και ο χριστιανός ορθόδοξος δεν αρκεί μόνο να λέγεται, αλλά πρέπει και να είναι. Ο Χριστιανός, ο Ορθόδοξος Χριστιανός δεν αρκεί μόνο να το γράφει η ταυτότητά του, αλλά όπως πολλές φορές το έχω πει, αυτό το οποίο γράφει η ταυτότητά μας να κοιτάμε να είναι και στην πράξη. Διότι εδώ θα πω μία θλιβερή διαπίστωση. 9,5 εκατομμύρια Ελλήνων αναγράφουν στις ταυτότητές τους ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πείτε μου εσείς πώς είναι η πραγματική Ορθόδοξη χριστιανία από όλους αυτούς. Πείτε μου εσείς ποιοι από τα εννέα εκατομμύρια ζουν πραγματικά κατά Θεών. Πείτε μου εσείς ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά τηρούν εις του τις εντολές της Εκκλησίας μας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά το Ορθόδοξος Χριστιανός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εδώ μία εφημερίδα που έκανε κάποτε έναν κάλο ξέρετε τι έδειξε ότι από όλους αυτούς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς το ένα τα πάει στην Εκκλησία. Ένας στους 100 πηγαίνει Εκκλησία. Φαντάζεστε τώρα τι καλοί ορθόδοξοι χριστιανοί είμαστε. Και αν με ρωτήσεις τώρα ένα κάλο που δεν το έκανε η εφημερίδα, αλλά το φαντάζομαι εγώ, αν ένας της εκατό πηγαίνει στην Εκκλησία, ρωτάω πόσοι κοινωνάνε, πόσοι εξομολογούνται, να πω και κάτι άλλο, πόσοι νηστεύουν τώρα τη Σαρακοστή, διότι αυτός είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός όπως σας είπα δεν είναι θεωρία, δεν είναι ωραίες λέξεις, δεν είναι ένα ωραίος παχής τίτλος τον οποίο τον κολλήσαμε επάνω μας και τον περιφέρουμε και θέλουμε να φέρετε στην ταυτότητά μας. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να είναι ουσία, να ανταποκρίνεται αυτό το οποίο Λέμε ότι είμαστε να ανταποκτίνετε στην πραγματικότητα. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι Ορθοδοξία. Και θα ξεκινήσω το θέμα μου με το εξή. Με ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Ποιος είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Με κοιτάτε. Και περιμένετε να σας δώσω εγώ την απάντηση. Ενώ αυτή τη στιγμή θα έπρεπε και την ξέρετε την απάντηση να το πείτε εσείς ποιος είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Αλλά επειδή σίγουρα μια απάντηση δική σας θα δημιουργούσε κάποιο θόρυβο με στην Εκκλησία γι' αυτό λοιπόν θα σας πω εγώ ποιο είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Και είναι απλό να το μάθετε όλοι σας. Έχεις πάει και σίγουρα θα έχεις πάει. Έχεις πάει ποτέ σε βαπτίσια. Θα έχετε πάει όλοι σε βαπτίσια. Όταν πας στα βαπτίσια τι κάνεις. Αρχίζεις το κουτσομπολιό μέσα στην εκκλησία. Αρχίζεις τα γέλια. κυνηγά τους προσκαλεσμένους να πιάσεις την κουβέντα μαζί τους. Να, χά, να, να χάσκεις και να γελάς. Εγώ θα σας εμβούλευα κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα όταν θα πάτε σε βαφτίση να πάτε εκεί που ο παπάς στο κάτω μέρος κάνει τη λεγόμενη κατήχηση. Και άμα τον ακούς τον παπά να τα λέει μπουρδου μπουρδου γιατί και εκείνοι οι παπάδες σήμερα τα μάθανε και τα λένε όλα ίσα ίσα να τελειώνουνε Λυσίασε τον παππούλη σε παρακαλώ θέλω να ακούσω θέλω λίγο πιο αργά να τα ακούσουμε και στήσε αυτή και μέσα σε εκείνη την κατήχηση σε βεβαιό θα καταλάβεις ποιος είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός Ποιο είναι Θυμάσαι την ερώτηση που απευθύνει ο ιερέας στον ουνό. Στον ουνό, είσαστε κουμπάρι. Έχετε πάρει και κουμπάρι. Έρε, ε, έχετε να πληρώνετε μεθαύριο πολλέ αμαρτίες. Και τι δικέ σα και του παιδιού που βαφτίσατε. Τι είπε λοιπόν εκεί, θυμάσαι την ερώτηση ο παπάς. Αποτάσσει το σατανά. Και πάση τη έργη αυτού, και πάση της αγγέλης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση την πομπή αυτού έτσι δεν ρώτησε και εσύ ο κουμπάρος ή ο δίποτε κουμπάρος ή οποιαδήποτε κουμπάρα τι λέει Αποτάσουμε. τι σημαίνει αυτό ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι Αυτός που αποτάσσεται το Σατανά και όλα τα έργα του Σατανά και όλη τη λατρεία του Σατανά και όλη την πομπή του Σατανά και όλα τα έσχη του Σατανά. Προσέξτε, δεν είναι αστεία. Αυτές είναι οι υποσχέσεις που δώσαμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Είναι οι υποσχέσεις που δώσαμε του όρκους. Εμείς και οι παπάδες που κάνουν τα βαφτίσια τα πήραμε στην πλάκα, στα αστεία. Θα γίνεις κουμπάρος, θα γίνω. Ε, κάνουμε την κουμπαριά. Είναι όρκοι αυτή που έχεις δώσει και ξέρεις τι σημαίνει όρκο. Όρκο μπροστά στον Θεό σε αγγέλους, και τι σημαίνει. Αυτά όλα που υποσχέθηκες και εσύ και εγώ, είναι καταγεγραμμένα μπροστά στον Θεό. Τι σημαίνει λοιπόν να αποτάσσουμε τον Σατανά. Και πάση τη έργη αυτού, δεν τα ξέρει ποια είναι τα έργα του Σατανά η πορνεία, η μοιχεία, το ψέμα, η υποκρισία, το κουτσομπολιό, τα αισχρά πράγματα, τα αισχρά θεάματα, όλα αυτά, όλες οι αμαρτίες είναι έργα του σατανά. Τι είναι άλλο έργα μπορεί να είναι. Και όμως έχεις υποσχεθεί ότι τα αποτάσσεσαι. Διότι Αυτός είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Και όμως, ενώ έδωσες υπόσχεση, η ζωή σου τώρα μετράει αντίθετα. Η ζωή σου τώρα είναι γεμάτη από όλα αυτά τα έργα του σατανά. Και δικιά σου και δικιά μου. Ποια είναι η λατρεία του σατανά. ξεματιαζει τα ρίχνετε έτσι και τους καφέδες ρίχνετε και τα χαρτιά ρίχνετε και στις καφετζούδες τρέχετε. <Κι> δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αφήστε να πω και καμιά κουβέντα παραπάνω. Δεν πειράζει. Με παραξηγάτε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να κάνετε τέτοια πράγματα. Αλλά το ξεμάτιασμα το κάνετε. Να λέμε την αλήθεια τώρα. Το λαδάκι το ρίχνετε. Δεν είναι αυτό λατρεία του σατανά, κυρίες. Όταν ρίχνεις το λάδι ξέρει τι κάνει είναι σαν να το ματιασμένο, μην πας τον παπά. Κάτσε εδώ θα σε δεξεματιάσω εγώ, θα σε διαβάσω εγώ. Ξέρει ο διάολος καλύτερα από τον παπά. Μου τα έχει μαθημένα ο διάολος, τα ξέρω εγώ. Μην πας τον παπά. Αυτή είναι δαιμονολατρεία, αυτή είναι σατανολατρεία. Οι μάγισσες, οι καφεντζούδες, οι χαρτολοίχτρες, τα οροσκόπια, τα ζώδια. Αυτός είναι ο Ορθόδοξο Χριστιανός, ο οποίος αρνείται τη λατρεία του σατανά και όμως είναι μες στη ζωή μας. και είναι η πομπή του σατανά το καρναβάλι το καρναβάλι είναι η πομπή του σατανά που διώμισε η Πάτρα προχτές Κι ήταν το αδιαχώρητο στην Πάτρα προσδόξαν του διαβόλου και εσείς μέρες μπορεί να μην πήγατε, πήγαν τα παιδιά σας, πήγαν τα εγγόνια σας, συμμετείχαν και όμως όλοι αυτοί έχουν δώσει όρκο όρκο όρκο αποτάσομε το σατανά και πάση την πομπή αυτού ξέρεις ποιος είναι ο ορθόδοξος χριστιανός ο ιερέας σου κάνει κι άλλη μια ερώτηση συντάσσει το Χριστό και λες εσύ συντάσσομαι το παμε όλοι αυτό, το οπονουνός μας, αλλά το είπα για εμάς. Συντάσσει το Χριστό, συντάσσομαι. Πόσε Κυριακές έχεις να πας στην Εκκλησία. Εσύ που συντάσσεσαι με το Χριστό. Ξέρεις τι σημαίνει συντάσσομαι το Χριστό. Ό,τι λέει ο Χριστός είμαι δίπλα Του, σύμφωνος, απόλυτα. Στην νηστεία είσαι απόλυτος, στην προσευχή είσαι απόλυτος, στον εκκλησιασμό είσαι απόλυτος, στην ελεημοσύνη είσαι απόλυτος, στις εντολές του Θεού όλες είσαι απόλυτος και ακριβής τηρητή. Και όμως όλοι μας έχουμε δώσει όρκο μπροστά στον Θεόν. Όλοι μας έχουμε υποσχεθεί ότι συντάσω το τον Χριστό. Κάποτε είπα κάτι και μάλιστα το είπα και από το ράδιο και ακούστηκε, όχι μόνο στην Πάτρα τα κηρύγματα όπω ξέρετε του ραδιοφωνικού ακούγονται και στη Ζάκη, Ζάκενθα, ακούγονται και στην Κεφαλονιά, ακούγονται μες την Πρέβεζα πάνω ακούγονται Τι είπα και θα σας το πω και εσά. <και> Πριν να ανακύψει το θέμα των ταυτοτήτων είχα πει το εξής. Εγώ πρώτος το είπα. Στις ταυτότητες να γράφετε το θρήσκευμα μόνο αυτών που είναι χριστιανοί πραγματικοί χριστιανοί, οι άνθρωποι να πάνε να το αυτό είπα και τότε ήρθαν πολλοί οι οποίοι με για αυτό που είπα, Λοιπόν, τι είπες γιατί να μην το πω γιατί να μην το πω, τι σας είπα προηγμένως 9,5 εκατομμύρια γράφει τα αυτοδετά τους ορθόδοξοι χριστιανοί. Θέλετε να πω μια βαριά κουβέντα. Θα σας τσούξει. Αυτή τι είναι. Ψευδεπίγραφοι. Αυτοί έχουν ψεύτη και ετικέτα επάνω τους. Ενώ γράφουν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, στην πραγματικότητα είναι χειρότεροι και από τους ειδωλονάτρες. γράφουν ψέματα εσύ κύριε ορθόδοξε χριστιανέ υποσχέθηκες ότι δεν θα συμμετέχεις στην πομπή του καρναβάλου στην πομπή του σατανά και ήσουν κάτω προχτές είσαι ορθόδοξος χριστιανός επομένως θεωρήσε τολμάς να λες ότι φέρεις το όνομα του ορθοδόξου χριστιανού Ποιος είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Δυο-τρία πραγματάκια ακόμα θα σας πω. Προχτές έλεγε η ακολουθία, δεν ξέρω αν πηγαίνετε το πρωί στι ακολουθίες, στις προηγιασμένες, δεν ξέρω. Σας συμβουλεύω να πηγαίνετε μία λοιπόν από τις προφητείες «γενέσεως το ανάγνωσμα» έλεγε το εξής ότι ο Θεός λέγει «εδημιούργησε τον κόσμο σε έξι ημέρες» την δεεβδόμη την Αγίας ανέπαυσε λέει από τον, κατέπαυσε από τα έργα Του Την Εβδόμη σταμάτησε τα έργα του. Και η τετάρτη εντολή του δεκαλόγου είναι ότι ο Χριστιανός πρέπει να μην εργάζεται την Κυριακή. Με κοιτάτε, γιατί με κοιτάτε. Εργάζεσαι ή δεν εργάζεσαι. Τηρείς την αργία της Κυριακής ναι ή ίου. Όχι. Ξέρεις τι σημαίνει να αγιάζεις την ημέρα της Κυριακής. Ξέρεις τι σημαίνει. Εκκλησία μόνον και μετά σε έργα αγάπης. Να πας στα νοσοκομεία, να πας στα άσυλα, να εξυπηρετήσεις αρρώστους, να βοηθήσεις ανήμπορους ανθρώπους. Εγώ δεν μιλάω μόνο σε εσά εγώ μιλώ γενικώς τι κάνουν οι άνθρωποι την Κυριακή οι Ορθόδοξοι τα εννιά εκατομμύρια λέω εγώ τα εννιά εκατομμύρια λέω τι κάνουν την Κυριακή πείτε μου εσείς αγιάζουν την ημέρα της Κυριακής όχι την Κυριακή θα βγει για κυνήγη την Κυριακή θα πάει για ψάρεμα, την Κυριακή θα κάτσει να πλύνει η άλλη στο σπίτι, την Κυριακή θα κάνει, την Κυριακή θα φτιάξει. Ξέρετε ποιους θα βάλει ο Θεός να μας κρίνουν. Εδώ προσέξτε. Ξέρετε ποιους θα βάλει ο Θεός. Αφήστε σας παρακαλώ, άμα... άμα τελειώσετε, να συνεχίσω, γιατί έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Ξέρετε ποιους θα βάλει ο Θεός να μας κρίνουν μεθαύριο. Ο Κύριος δεν θα μας κρίνει. Ο Κύριος πλέον μας έχει Πώ να την πω την φράση, Έχουμε ξεπέσει στα μάτια του Χριστού. Πολλοί ο Κύριος θα βάλει να μας κρίνει. Πριν, τι οι Εβραίοι, Για πηγαίνετε στο Ισραήλ, έχετε πάει ποτέ. Εγώ έχω πάει. Για πηγαίνετε στου Αγίου Τόπου. Ήρθε Σάββατο. Σάββατο, ξέρετε, είναι η αργία τους Σάββατο νέκρα ξέρεις θα νέκρα νέκρα ξέρεις νέκρα. αυτοκίνητο δεν κινείται μέσα στα Ιεροσόλυμα δύο αυτοκίνητα κινούνται μόνο εκτάκτων περιστατικών αστυνομία και ασθενοφόρο τίποτε άλλο και μόνο οι τουρίστες όποιος τουρίστες εκεί δεν μιλάνε εμείς ας πούμε που ήταν Σάββατο μπορούσαμε να πηγαίνουμε που θέλουμε αλλά αυτοί οι Εβραίοι νέκλα εσύ πως τιμάς την ημέρα του Θεού την ημέρα της Κυριακής που βλέπετε ονομάζεται Κυριακή εξαιτίας του ονόματος του Κυρίου Γι' αυτό λέγεται Κυριακή Κανονικά η ονομασία της είναι πρώτη Γι' αυτό και εξού και μετά η δεύτερη Δευτέρα Μετά η τρίτη, μετά η τετάρτη, μετά η πέμπτη Κανονικά η ονομασία της Κυριακής είναι πρώτη Βλέπετε εμείς στην Εκκλησία Η Εκκλησία μας την ονόμασε Κυριακή Γιατί κατά την ημέρα την πρώτη ανέστη ο Κύριος Και πήρε το όνομα του Κυρίου Πώς την αγιάσεις, λοιπόν, την Κυριακή. Εκκλησία, δεν πάμε. Μην κοιτάτε εσείς. Τόσα κηρύγματα έχετε ακούσει, αλλήμωνα κι εσείς δεν πηγαίνετε πηγαίνατε εκκλησία. Τότε είμαστε για, για φούντο, στη θάλασσα, ξέρεις, θα πει φούντο. Για φούντο χάμαστε. Άμα κι εσείς δεν πηγαίνατε εκκλησία. Αλλά μιλώ γενικώς και αορίστως. Η μέρα Κυριακή και να μην πας εκκλησία, και πότε περιμένεις να πάς; Και πότε θα πάσει εκκλησία; Η μέρα κυριακή και βγήκες ναργαστής, βγήκες για ψάρεμα, βγήκες για κινηγί. Η μέρα κυριακή. Να σου πω και τι άλλο κάνανε οι Εβραίοι; Και εδώ είμαστε όλοι ενοχηκυράντες. Να σου πω τι κάνανε οι Εβραίοι; Θυμάστε όταν ο Θεός τους έδειξε το μάνα, το θυμάστε το μάνα. Έτρεξαν λέει αμέσως όταν το δοκίμασαν, τους άρεσε πολύ και τρέξαν μερικοί έτσι λέμαργοι και μαζέψανε πολύ πολύ για να έχουν να τρώνε. Αλλά προς το μάνα διαρκούσε μόνο μία μέρα, την άλλη μέρα σκουλίκιαζε και την άλλη μέρα του έριχνε φρέσκο ο Θεός ποιο ήταν το μυστήριο όταν ήταν Παρασκευή ο Θεός τους διατηρούσε το μάνα και το Σάββατο το Σάββατο δεν έβρεχε γιατί το Σάββατο είναι αργία δεν έπρεπε να πάνα το Σάββατο δεν τους έριχνε ό,τι είχαν μαζέψει από την Παρασκευή γι' αυτό και λέγεται Παρασκευή, δηλαδή προπαρασκευή για το Σάββατο την Παρασκευή προετοιμάζονται για την αργία του Σαββάτου έπρεπε να κάνουν και κάποιες δουλειές που δεν θα μπορούσαν να τις κάνουν το Σάββατο προπαρασκευάζονται για το Σάββατο Δε σε διδάσκει αυτό Τι μας διδάσκει ούτε μαγείρεμα την Κυριακή Κανονικά το μαγείρεμα σου θα το κάνεις από την παραμονή Πείτε μου λοιπόν πόσο ορθόδοξοι χριστιανοί είμαστε που την ημέρα του Κυρίου την έχουμε ποδοπατήσει και την έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Ορθόδοξοι Χριστιανοί! Να σας πω ένα θλιβερό. Εμείς το Ορθόδοξο κράτος έχουμε μία παγκόσμια πρωτιά. Ποια νομίζετε? Είμαστε το μοναδικό βλάσφημο έθνος στον κόσμο. Βλαστιμούμε το Θεό μας. Χριστιανός Ορθόδοξο. Πείτε μου δεν είναι πλαστογραφία αυτό. Δεν είναι ψευδεπίγραφο αυτό να ονομάζεται ορθόδοξος χριστιανός και να βλαστημάει το όνομα του Χριστού πείτε μου εσείς μπορεί εγώ να παραλογίζομαι δεν νομίζω αλλά εμπάσχη περιπτώσει εσείς που ίσως είστε πιο λογικοί από μένα πείτε μου δεν είναι πλαστογραφία αυτό δεν είναι ψευδεπίγραφο αυτό θες ότι είσαι ορθόδοξος χριστιανός να θέλεις να γράφετε και στην ταυτότητά σου. Ε, όχι! Όχι να μην γράφετε. Εγώ θα προτιμούσα και το λέω και το τονίζω και το έχω πει σας σα είπα και από το ραδιοφωνικό σταθμό, θα προτιμούσα αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν τώρα στην προσπάθεια αυτή της εκκλησίας όχι να μην είναι 2,5 και 4 εκατομμύρια που σε λένε μαζέψανε. Να είναι 100.000, αλλά 100.000! με φόβο Θεού με αγάπη στον Θεό αυτό που γράφουν να είναι πραγματικά Ποιο είναι ορθοδοξός χριστιανός ορθοδοξία, ποια ορθοδοξία εγώ ξέρω ότι οι παλαιοί χριστιανοί αυτό που εμείς σήμερα το ονομάζουμε ορθοδοξία και το περιγελούμε και πολλές φορές ντρεπόμαστε να το πούμε γι' αυτό το όνομα έχει σαν αίματα έχει σαν τα αίματά τους, αυτό ξέρω <Συλίως> Ποιος λοιπόν είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανος, ο Βλάσπιμος Αυτός που αν είχε φιλότιμο μέσα του θα πρέπει να είναι πρώτος χωρίς να το πω εγώ να πάει κάτω και να διαγραφεί από τη λίστα των Ορθοδόξων ποιος είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός κάτι είπα για νηστεία επήγα σε ένα χωριό σε αυτό που πάω κάθε πέμπτη, μετά από εδώ, όπως βλέπετε, έρχεται το αυτοκίνητο εδώ, να είναι καλά το παιδί που έρχεται, με παίρνει και πηγαίνω στα Ραχοβίδικα, γιατί εκεί έχω άλλο κηρύγμα. Θέλετε να πάμε μαζί μετά, να σας δείξω μια κυρία, να σας κάνει ένα κήρυγμα. Να σας δείξω και ένα Κύριο. Εκεί είναι δύο ακροατές του κηρύγματος. Λίγο είναι το κηρύγμα. Δεν είστε όπως είστε εσείς. Είστε πολλοί. Εκεί πέρα δεκά άτομα έρχονται. Μεταξύ αυτών των δέκα δύο είναι. Δύο είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να σας κηρύξουν λίγο. Τι ήρθε λοιπόν αυτή η Κυρία και μου είπε όσον αφορά την νηστεία, κορακόβο. Αυτοί τα παιδικά της χρόνια τα έζησε μέσα στην κατοχή. Πείνα, έτσι. Πείνα. Σήμερα δεν μπορείς να πεις ότι πεινάμε. Σήμερα που λέει ο Βασιλόπουλο και έχει δίκιο ότι έχουμε και του πουλίου το γάλα, είναι αλήθεια αυτό. Αρμέξαμε και τα πουλιά, όντως, είναι αλήθεια αυτό. Θα σα πω όμως κάτι. Ξέρετε τι μου είπε; Εκεί στην πείνα πώς τα νύστευε όταν τη ρώτησα λέω νυστεύεις την πρώτησα για πρώτη φορά σηκώθηκε σοβαρή τι λες πάτε μου τι ερώτηση είναι αυτή Λώς... σε ρώτησα λέω νυστεύεις μου λέει θα σου πω πώς μας νύστευε η μάνα μου Λέω πόσα στιγμίσθηκαν, είμαστε, μου λέει, έξι παιδιά, έμπαινε σαρακοστή, σαρακοστή, οι μανάδες δεν θυλάζανε, μέσα στη σαρακοστή, ελάτε να πάμε μαζί να τη δείτε. Οι μανάδες τότε δεν θυλάζανε που σήμερα βλέπω κάτι τερέκια 20-25 χρονών και μου λέει εγώ θέλω το γάλα μου και εκεί σε αυτήν τη γυναίκα είδα το εξής αυτό που δεν το έχω δει πιστέψτε μου ότι στο Άγιον Όρος στο Άγιον Όρος τόσες φορές έχω πάει δεν το έχω δει. Μου λέει η μάνα μου, όταν έμπαινε σαρακοστή μας έδινε, λέει, το απόγευμα ένα κομματάκι ψωμί στον καθένα βουτιγμένο στο ξύδι Όλοι τη σαρακοστή, παρακαλώ Όλοι τη σαρακοστή Και όχι από πείνα, μπορούσαμε να φάμε κι άλλα, μου λέει όλη τη Σαρακοστή μάλιστα. Αυτή είναι η νηστεία γιατί έτσι κανονικά την ορίζουν ξέρετε οι ιεροί κανόνες. Η νηστεία της μεγάλης της δεν είναι μόνο χωρίς λάδι αλλά είναι κανονικά ενάτη όπως ακριβώς την έκανε αυτή η μάνα η γράμμα τη τα παιδιά της. Και το ίδιο ακριβώς μου είπε και όλος ο Κύριος ο οποίος κατάγεται από τη Ρωσία και μου λέει εμείς στη Ρωσία δεν ξέραμε τέτοια πράγματα. Εδώ οι Έλληνε μας χαλάσανε. Στη Ρωσία έμπαινε σαρακοστή, όπως σας είπα και για την άλλη, θυλασμός δεν υπήρχε. Και το μικρό το ποτίζανε τσάγια, το ποτίζανε χαμομήλια, ξέρω το ποτίζανε, πάρες γάλα δεν είχε. Δεν ξέρω τι λέτε από μέσα σας, εγώ όμως όταν μου τάπανε αυτά, πραγματικά με πιάσανε τα δάκρυα. Και λέω, Θεέ μου δεν κάνω τίποτα. Τίποτα δεν κάνω. Δεν είναι νηστεία αυτό που κάνω. Τίποτα. Νηστεία πραγματική ήταν εκείνη που έκανε εκείνη η μάνα στα παιδιά της. Και σε ρωτώ, λε είσαι ορθόδοξο χριστιανός. Και τρως, τι τρως, βρε, άθινε, μέσα στη Σαρακοστή. Τι τρως πέσαιο. Θυμάμαι κάποια χρονιά, κάθε χρόνο, μεγάλη εβδομάδα βρίσκομαι πάνω στη, στο μοναστήρι της σπιτήτσας. Και μια... Δεν θυμάμαι πρόπερση, γιατί πρόπερση κάποια από αυτές τις χρονιές. Μέγα Σάββατο το πρωί, ό,τι τελείωσα τη λειτουργία. έχετε η γερόντισσα, η μου λέει πάτε έχει έρθει κάποιος μου λέει θέλει να ξεμολογηθεί αυτό να το ξεμολογήσω τι είσαι γιατρός γιατρός νίστεψες όχι δηλαδή τι είχε Μέγα Σάββατο πρωί πριν έρθει στην εκκλησία, είχα βγει τη ρίκη και αυγό. Αυτή είναι η ορθοδοξία τη Αυτή είναι η ορθοδοξία μα. Να τη βράσω. Σα είπα, γι' αυτό έχω γίνει κακός με πολλού γιατί έχω μερικές αντιλήψεις που είσαι φαίνονται τραβές σε πολλούς. Να σας δώσω μια συμβουλή. Αν δεν είσαι Χριστιανός, μην βάλεις υπογραφή. Όχι, να μην βάλεις υπογραφή. Αν δεν είσαι, να μην βάλεις υπογραφή. Μην βέζεις με το Θεό. Θα καείς. Θα καείς. Μην βέζεις με το Θεό. Αν δεν είσαι χριστιανός Στην πράξη Αν δεν είσαι χριστιανός Στη ζωή σου Βάζεις υπογραφή Πιθανόν ο Θεός να σε λυπηθεί Και να σε στείλει στον παράδεισο Χωρίς υπογραφή Με υπογραφή δεν πας ποτέ Δεν πας ποτέ στον παράδεισο Γιατί εκεί εμπέσεις πλέον το Θεό Άλλο δείχνεις Και άλλο είσαι. Είσαι ορθόδοξος Χριστιανό. είδατε τι λέει ο Αποστολος Ιάκωβος ο αδερφόθερος δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου Άστα τα ωραία λόγια εγώ είμαι χριστιανή πιστεύω στο Χριστό κάνουμε Είσαι χριστιανή και πιστεύεις στον Χριστό Είσαι χριστιανή και πιστεύεις στο Χριστό δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου Ξέρεις τι σημαίνει να πιστεύεις στον Χριστό και να μην κάνεις τίποτα από όσα είπε ο Χριστός η πίστη χωρίς των έργων λέγει είναι νεκρά. Δηλαδή είναι είσαι ένα κουφάρι, ένα πεθαμένο πράγμα. Τι αξία έχει ο πεθαμένος, τίποτα. Βρίστονε, βάρα τον, φτίστονε, κάν το τι θες, πεθαμένος είναι. Κοιτάς μόνο πότε θα έρθει η ώρα να πάμε να τον χάψουμε να μην βρωμήσει. Ε αυτό είσαι. Διότι πίστε χωρί έργα είναι νεκρά. Θα σα ερωτήσω κάτι. Για πείτε μου, σα παρακαλώ. Εμείς που είμαστε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Πόσο τιμάμε το νόμο του Θεού. Ξέρετε, ο νόμος του Θεού είναι η Αγία Γραφή. Θα σας κάνω μια ερώτηση, απλή. Ποιος έχει διαβάσει από εσάς την Αγία Γραφή. Μια φορά. Όμω δεν την έχει διαβάσει, μη λέτε ψέματα. Και αν διάβασε, τα διάβασε μόνο την παλαιά διαθήκη. Την παλαιά διαθήκη τη διάβασε, Όχι, ούτε την έχει, ούτε ξέρει αν υπάρχει. Δεν ξέρει αν υπάρχει. Διάβασε εκείνο το ένα βιβλιαράκι, έτσι δεν είναι. Την γεννή διαθήκη. Ναι, γεννή διαθήκη είναι το μισό. Υπάρχει άλλο μισό. Η Παλαιά Διαθήκη, τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, ξέρω, τι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας, ξέρω, προηγούμενος σα είπα για την νηστεία, θα σας πω τι άλλο συνήθισα στην εξομολογητική μου καριέρα. Πήγα σε ένα χωριό, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν τα ξέρετε εδώ στα χωριά, ήταν στο κατω άλσος το λεγόμενο και Κυπαρίσι. Έθεσε λοιπόν μια γερόντισα να εξομολογηθεί, μου συνοφριώθηκε. Τι λες πάτε δεν ειστεύω, δεν σε ξέρω, πρώτη φορά σε βλέπω, είμαι υποχρεωμένος να σε ρωτήσω. Μου λέει άκου να σου πω πάτε, εμείς στο σπίτι μου είμαστε εννιά παιδιά, λέω παιδί παλαιοί δεν είχαν σκυλιά, δεν είχαν γάτες, Σήμερα βάλαμε φίδια, βάλαμε σκορπιού μέσο σπίτι, βάλουμε ποτίκια, βάλαμε γάτες, βάλουμε σκυλιά, βάλαμε βάλουμε γαϊδούρια, μουλάρια. Γιώμησε το σπίτι ζώα. Τα σπίτια μας γίνηκαν ζωλογική κύνη, ενώ παλιά, θυμάστε, όπω το παγτέ το ράδιο, ήταν παιδικές φορέ. Έμπαινε μέσα στο σπίτι και διπλωνόσυνα επάνω στα παιχνίδια το παιδί. Διομάτων παιχνίδια. 4, 5, 6, 7, 8, 10 παιδιά, 12 παιδιά, 15 παιδιά. Δεκα παιδιά φωνές, χαρέ γέλια, ευλογία Θεού τώρα μας φάγαν οι γάτες μου λέει είμαστε εννιά παιδιά θα σου πω μου λέει πάτρερ κάτι το οποίο δεν μου φεύγει ποτέ από το μυαλό είχαμε μου λέει έναν πατέρα άγιο δηλαδή τι λέω Επάνω στο τραπέζι μου λέει ήταν πάντα η Αγία Γραφή και το Πιδάλιο. Τι είναι το Πιδάλιο? Ποιο κερδίζει mm. το Πιδάλιο, Τι είναι το Πιδάλιο έρε mm. mm. ε, χριστιανή, μπράβο σα ρε χριστιανή. Μπράβο μα, Η Αγία Γραφή και το Πιδάλιο, mm. Πατέρα μου, μου λέει το πιδάλι, τι είναι το πιδάλι; ξέρεις το πηδάλιο είναι οι κανόνες της Εκκλησίας πάνω στο σπίτι μας μου λέει στο, στο, στο τραπέζι μας επάνω είχαμε την Αγία Γραφή και το πιδάλι. και ο πατέρας μου λέει ήταν αγράμματος ήξερε όμως τι λέει η Αγία Γραφή και το πηδάλιο αλλά δεν ήξερε πολλά γράμματα και όταν λέει έμπαινε η Σαρακοστή ακούτε να παίρνετε μαθήματα εσείς οι νεότερες μητέρες όταν λέει έμπαινε η Σαρακοστή μας μάζευε όλα λέει τα παιδιά εννιά παιδιά και έβαζε λέει το μεγάλο και του έλεγε άγγι στο πηδάλιου και βρέσε μας τι λέει ο Κύριος για την νηστεία και αν το παιδί και διάβαζε τον κανόνα και όταν τελείωνε ναι ακούσατε τι λέει θα φάτε ή δεν θα φάτε εμείς λέει σηκωνάμε τα χεράκια μας επάνω. όχι μπαμπά δεν θα φάμε όχι δεν θα φάμε <Σήμα> σήμερα τι λέει ο Χριστός <Σήμα> μήπως άλλαξαν τα λόγια του Χριστού μήπως αλλάξαν σας ρωτάω δεν ξέρω εγώ μήπως αλλάξανε και εγώ δεν τόμαθα ακόμα Μήπως αλλάξαν τα γλώγια του Χριστού. Όχι κάτι άλλο έγινε. Τον διώξαμε τον Χριστό από το σπίτι μας. Αυτό έγινε. Τον βγάλαμε τον Χριστό από το σπίτι μας. Τώρα στα σπίτια μας δεν χρειάζεται Χριστό. Τα σπίτια μας τα κουμαντάρουμε μόνοι μας. Και γι' αυτό τους βάλαμε φωτιά και τα τεινάξαμε στον αέρα. Και δεν υπάρχουν ούτε οικογένειες ούτε παιδιά ούτε μανάδε ούτε πατεράδες τίποτα. Όλα είναι... Κάφτρε, κάφτρε Η στάχτε. Τι λέει ο νομος του Θεού, παρακαλώ, είσαι χριστιανος ορθοδοξος Έχει έρθει ποτέ χιλιαστή στο σπίτι σα. Έχει έρθει, σα χτύπησε ποτέ την πόρτα χιλιαστή. Το ξέρω, αυτοί πηγαίνουν, τρέχουν στα σπίτια. Τον είδε όμω. Η Αγία Γραφή είναι παραμάσκατα. κάποτε, δεν σα το κρύβω αυτό ήμουν στο σπίτι ιερέασον και με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου λέει πάτε ελτιμώθε, πάτε ελτιμώθε τι έπαθεσε μου λέει, το λέω τι κάνεις έτσι τρέχα μου λέει σε κοντά εδώ, εδώ είσαι θέλω να έρθει στο μαγαζί στο μαγαζί τι ήρθαν χιλιαστές μου λέει τρέχα ήρθαν χιλιαστές Α. ποιοι ήταν οι χιλιαστές ξέρετε ποιοι ήταν. Ένα παιδί 15 χρονών. Και όμω, κυρίε μου, ήξερε την Αγία Γραφή απέξω και ανακατοτά. Βεβαίω τη δικιά του, βεβαίως με τον δικό του τον τρόπο. Ξέρετε την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατατά. Αφού σας μιλώ ειλικρινά, εγώ δεν θέλω να μπερδεύσω τον εαυτό μου, ο θεό να με λέει, γιατί ξέρω ότι το έλεος του κυρίου μου τα έχει μάθει. Ήδωσα, σε να κατατροποσω ένα 15χρονο παιδί. Να ανοίγει την Αγία Γραφή. Τι λέει εκεί, τι λέει εκεί, τι λέει εκεί, τι λέει εκεί, τι λέει εκεί, τι λέει εκεί, τι λέει εκεί, τι λέει εκεί, τι λέει εκεί. Ζαλίστηκα. Ξέρεις να τη διαβάζεις στην Αγία Όχι. Τη διάβασες ποτέ σου? Όχι. Τι χριστιανός είσαι τότε. Θα έρθει μετά αύριο και αν δεν ήρθε ακόμα στο σπίτι σου ο χιλιαστής θα έρθει. Θα έρθει. Σου παραφυλάει. Τι θα του πεις. Θα πάρεις τη σκούπαρα τον κυνηγάς. Έξω παλιά άνθρωπε. Βεβαίω εκεί, αυτό θα σα συστήσω και εγώ. έξω παλιά άνθρωπε έτσι θα του πει. Ασφαλώ, αφού δεν ξέρει να τον αντιμετωπίσει, αυτό θα του πει. Αλλά γιατί να μην ξέρουμε, αδελφοί μου, γιατί να μην ξέρω τι λέει ο νόμος του Θεού. Ήρθε χιλιαστή, μάλιστα έλα μέσα. Έλα μέσα. Να κλείσει καλά και τι πόρτε, να μην μπορεί να σου ξεφύγει, και αφού τον στριμώξει μετά ρίχνει και να χεριξίλει, και όξο. Τώρα πήγαινε. Τώρα πήγαινε, αλλά έρχεται στην πόρτα, τι, α, α ναι, έτσι θα είναι. ναι, έτσι, ναι, ναι. έτσι θα είναι. Τι χριστιανός είσαι λοιπόν, ορθοδοξία, τι ορθόδοξος χριστιανός είσαι, όταν δεν ξέρεις που θα πάνε τα τέσσερα για το νόμο του Χριστού, Ποιο είπα, τον όνομα του Χριστου είπα. Αν σε ρωτήσω ποιο είναι ο Χριστό, ξέρει να μου πει. ούτε το Θεό μας δεν ξέρουμε. Το Θεό μα δεν τον ξέρουμε. Ποιο είναι ο Θεό, τι είναι ο Χριστό, ξέρει. Δεν ξέρει. Άνθρωπο είναι, Θεό είναι, θεάνθρωπο είναι. Τι λογοκράτημα είναι αυτό ο Χριστό. ο βουδιστής τον ξέρει τον αλάχ ο παπικός τον ξέρει τον πάπα ο προtestάντης τον ξέρει τον θεό τον ο θιβετιανός τον ξέρει το αυτό που προσκυνάει εκεί πάνω στο θιβετ εμείς ποιος είναι ο Χριστός μας ούτε μας ενδιαφέρει ούτε ασχοληθήκαμε ποτέ να μάθουμε μήπως διδάξαμε τα παιδιά μας μήπως τα διδάξατε τα παιδιά σας Βλέπετε τα σχολικά καταργήθηκαν να πάει. Δεν υπάρχει σκεφτικά. Να τους πει ποιο είναι ο Χριστός. Εσύ η μάνα. Εσύ η μάνα. Το πήρες ποτέ το πήρε. Άρα το, το μου, να σου μάθω κάτι. Ρώσκω μια ιστορία του Κύριου. Να του πεις την ιστορία του Κυρίου. Πού γεννήθηκε. Πώς γεννήθηκε. Υπό ποιες συνθήκες γεννήθηκε. Δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Ωραίοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε. Ορθοδοξία. Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μακάρι αυτή η λέξη να μας ανάψει μέσα μας την επιθυμία και να μάθουμε για την Ορθοδοξία μας. Και να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όχι στο γράμμα, αλλά στην πράξη. Αλλά κυρίως η Ορθοδοξία μας να είναι όχι απλώς μία πίστη, να είναι το βίωμά μας. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρεθούμε στην Βασιλεία των Ουρανών, την οποία την εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Διευκοντο των γιον πατέρο γιμών κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και σώσον μα, Αμήν. Περάστε να σα δώσω.